ΛΟΑΔΑ 101,5 FM στέρεο Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή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 δεν μπορεί να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβος του. Στον τίχο με τον Γιάννη Λαζάρου. Hello, you good looking yeah. huh? thing. Do I like what? I sure do like it, baby. Chantilly gentle lace, face, his tail, hanging down, wiggle in a walk, giggle in a talk. It gonna make that world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl that make me act so funny, spend my dog on money. I feel real loose like a long necked goose, like a... What, wow, baby? That's what I like. Huh? Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι. I, Από το ράδιο άρτα στους 101,5. <laughs> Α προσπαθήσουμε να τα πούμε και σήμερα στον τοίχο, μια ωρίτσα περίπου. Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Σεις αν θέλετε στο 2681 4.060 Μπορείτε να μας στείλετε Να μας πείτε τα δικά σας Και να μας στείλετε μήνυμα Στο mail της εκπομπής Το οποίο είπαμε πως θα το βρείτε Βαρέστε στο google Στον τοίχο Γιάννης Λαζάρου Κάτω αριστερά θα το κάνετε clobby paste Και θα μας στείλετε το μηνυματάκι σας Κυρίε μου και κύριοι, να στείλουμε την καλημέρα μα στα ραδιόφωνα που είναι συντονισμένα. Ράδιο Αετό Κοζάνη, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Κοζάνη. Αρτεφεμ Κύπρο, καλημέρα στην Κύπρο. Σκυλάκι του Γκάι. Τέλο πάντων αν ακούτε ένα βόμβο μέσα στην... στον ήχο μην μου ανησυχείτε κάποιος ταλέπωρος βρήκε με ροκάμα εδώ παραπάνω στην υποδομή και τριπάει κάτι πατώματα εδώ και γίνεται yeah. του ναγκασάκι το κάγκελο yeah. Μην μου με ροκάμα κάνει ο άνθρωπος και αυτός Hang. φαντάζομαι να πληρωθεί δηλαδή. Έλα Ε, μπουλε μπουλε Λοιπόν, κάποιοι είπανε να θυμηθούν τα νιάτα του σήμερα Και Τι έχουμε Χαμός Ετοιμάζονται οι Έλληνε Τι ετοιμάζονται Ξεκίνησαν την καλοκαιρινή ραστόνη Τα μπάνια του λαγού ξεκίνησαν Και έχουμε και τα Τα θερινά Πως τα λένε Τα θερινά τμήματα της Βουλής Πως λέμε όνειρο θερινής νυκτός Κάτι τέτοιο δηλαδή Μη φαντάζεσαι κάτι διαφορετικό Όπου λέει έχουν. Ε, έχουν οι διαφορές και πλακώνονται τα παιδιά εκεί μέσα για τα νομοσχέδια που δίνουν τα πάντα. Γιατί ξέρεις τώρα είναι στη μόδα η μικρή ΔΕΗ όταν τα φτιάχναν αυτά και τα ψηφίζανε όλα ήταν αλλιώς η κατάσταση. Εν τω μεταξύ θέλουν να τα περάσουν ως ο νούπο τσακα τσακα όλα τα πάντα διότι θα χάσουν τη δόση του την καλοκαιρινή. Γιατί όπω είπε και ο Χαρδαλούμπαλος ε, δωρεάν γεύμα δεν υπάρχει Ελληνί μου. Τώρα κοίταξε εσύ, τώρα βγει και λέει το ε... Έρευνα, μεγάλη έρευνα Και το 75% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές Έλα μη μου λες τέτοια, θα σκανιάξω Μη μου λες τέτοια, θα σκανιάξω Δεν θα πάνε διακοπές Έλα, Ξέραν όμως να πάνε, το, για το εκλογικό σώμα μιλάμε πάντα, να, να ψοφήσουν έτσι δεν είναι. Δεν γίνονται αυτά και τα δύο μαζί. Και δωρεάν γεύμα και διακοπές και ψήφος τους πατριώτες, όλα μαζί δεν γίνονται. Είναι πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλι. Γι' αυτό διαλέξτε. Διαλέξτε. Κακίες τηλεακροατών Πουρνό πουρνό Κακίες τηλεακροατών Δημήτρη Ευχαριστώ για το μήνυμα ε, Συμφωνώ μαζί σου Στα περισσότερα Έχεις απόλυτο δίκιο Αλλά τι, ξέρεις αναφωνούμε όλοι μαζί Τι να κάνουμε Τι να κάνουμε Η αγαπητή Έλσα, άλλο ένα μήνυμα που μου στείλε εδώ μια φίλη. Κοίταξε να δεις κάτι. Η ανεργία είναι... Πώς να το πω τώρα να πούμε. Δεν είναι το κυρασάκι στην τούρτα ακριβώ. Μην σου όμως. Όσο ετοιμάζεται το επίδομα φτώχειας από την Παγκόσμια Τράπεζα. Άκουσες, Έλσα μου, Δημήτρη μου, ε, Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Ακούσατε κανέναν από αυτού του πατριώτε να ομιλεί να σκίζεται για το, το μα χθε τη Παγκόσμια Τράπεζα και για τη δημιουργία του, του μισθού φτώχεια, πώ το λένε. <Κι> Άκουσε κανέναν με αυτό το κόλπο το οποίο στίνουνε το κόλπο το οποίο φυσικά τα λεφτά δεν θα, θα τα δώσει η Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά θα κόψουν τα ΕΚΑΣ το ένα το άλλο των υπόλοιπων συνταξιούχων, ώστε να κάνουν αυτό το κόλπο και να φανούν. Και να, Πράγμα το οποίο ξέραν από τον Αύγουστο του 2012. Από το 2012 ζητήσανε την, ε, τη βοήθεια. Λοιπόν, ότι θα, ξέραν τι θα δημιουργηθεί και αντί να κάνουν καμιά προσπάθεια να το ανατρέψουν, λοιπόν, ζητήσαν τη βοήθεια τη Παγκόσμια Τράπεζα. Και ήρθε η Παγκόσμια Τράπεζα. Λέω στου φίλου εδώ που μου στείλαν τα μηνύματα για την ανεργία. Το άκουσε λοιπόν. Δεν τα άκουσε. Τα... Άκ... Όχι, εσύ τα άκουσε. Λέω κανένα σωτήρα μήπω άκουσε. Να βγει να πει καμιά κουβέντα ρε παιδί μου, καμιά κουβέντα, Έτσι για να... Σε άλλα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε που λένε <Ρι> Αλλά όμως μη μου ανησυχείς Όπως γνωρίζεις ε, Στο μεγάλο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Υπάρχουν πολλοί πατριώτες ε, Και δι αριστεροί, αριστεροί. Ε, Για παράδειγμα ας πούμε ε, ε, Αυτοί οι πατριώτες έχει και πρωτοκλασάντα στελέχη ε, Το θέμα είναι ε, ε, ε, Ας το μην το πούμε καλύτερα για παράδειγμα λοιπόν Ακούστε ένα, το πρωτοκλασάτο τέλεχος του, του, του, του Τσίριζα Ο, ο Σκουρλέτης Ακούστε τι συμπέρασμα έβγαλε Προσέξτε Επιτιθέμενος στην αριστερή πλατφόρμα ε, Του Λαφαζάνη Είπε το εξής Καταπληκτικό Ακούστε παρακαλώ Οι απόψει της αριστερής πλατφόρμας του Σύριζα Δεν ενθαρρύνονται από την κοινωνία Κατάλαβες μεγάλε Κατά τον Σκουρλέτη λοιπόν η κοινωνία θέλει πασοκοριμαδιώτες και άλλους να ξανακυβερνήσουν, αλλά με αρχηγό τον Τσίπρα. Θα υπάρχει μια διαφορετικότητα ρε παιδί μου, μια διαφορετικότητα από τη στιγμή που το λαμόγιο της πασοκοριμάδ και άλλων τέτοιων καταστάσεων ε, θα έχει αρχηγό τον τζίπρα η κοινωνία θα, θα φυλάγεσαι διότι θα πετάνε άγγελοι γύρω γύρω, χλουπ χλουπ, μη σε πετύχει κανένα φτερό, δεν ξέρω αν με συλλίβεις αυτά λοιπόν είπε ο φίλος μας ο Σκουρλέτης είναι πρωτοκλασάτο είναι αριστερός αριστερός ναι, παναβόλα και με θάβριο όσον ούπο θα είναι και κάτι κά, κά, κά, κάποιο υπουργείο θα πάρει και αυτός πάντος αυτό το οποίο εξεστόμισε ο ο Σκουρλέτης, θα το εξεστόμισε άνετα αν είχε λέμε αν είχε ένα αφεντικό με το το οποίο ε, τόσα χρόνια την αριστερά την έκανε Τόσα κομμάτια στην Ελλάδα Με τα πολεμικά Για, Με τα πολεμικά μιλάμε τώρα έτσι Με τα πολεμικά Με συλλήβεις φαντάζομαι στον αέρα Με συλλήβεις σαν τους αγγέλους του Τσίριζα Που θα κυβερνήσουν τη χώρα Έτσι δεν είναι that... Διότι ο Αλέξης Ετοιμάζεται να φέρει στο ΣΥΡΙΖΑ μπουμπούκια δηλαδή. τη Μαριλίζα, τη θυμόσαστε τη Μαριλίζα, τη Μιλένα, δεν θυμόσαστε τη Μιλένα, έλα μου, μη μου το Τζούκαλι. We'll Και τι έγινε λοιπόν, του είπε εκεί ο. <laughs> ε, λοιπόν, η μισή κεντρική επιτροπή του είπανε Αλέξη. Μη φέρεις τη Μαριλίζα το Τζουκαλί να πούμε και τη Μιλένα στο... στο κόμμα Γιατί θα γελάσει και το Παρδαλό Κατσίκι Έλα μωρέ Μισή κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Εδώ γελάει το Παρδαλό Κατσίκι με... Απλά με το ότι λέτε Ότι στα αριστερή η... η Μαριλίζα τώρα και η Μιλένα σας μάρανε Παιδιά χρόνια στο κουρμπέτι Παρακαλώ Oh did that crazy beat We really gave them all a treat Έχεις κανένα ναι ότι έγινε. Ξέρεις τι ακριβώς έγινε. Ναι, θα σου πω. Ναι, μου ωραίες, είναι μιλιταριστικά αυτά τώρα σε παρακαλώ. Να είσαι καλά φίλε Με ρωτάει ένας φίλος εδώ Αρτινόπουλος Για το θέμα του Εύζονα που τον ρίξανε χθες. Κοίταξε να δεις ε, Φίλε μου ε, Το ρεπορτάζ που έκανα εγώ Με δούλεψαν Που είπαν ότι τον πήρανε για να Να τον καθαρίσουν Μπα ε, το Εύζονα το ρίξαν κάτω Έσπασε ξυφολόγχη Λοιπόν ε, Το άγαλμα μιλάμε για τους φίλους που είναι παραπέρα Θα ακούσατε χθε. Yeah. Να τον πάρουν να τον κάνουν μέταλο. Βέβαια κοίταξε Μένω σε αυτό που μου είπε ένας φίλος τηλεακροατής χθες Την ευστοχότερη ε, Παρατήρηση που άκουσα για τον Εύγολο Ο Εύζονας έφυγε Μόνος Έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε Τι να φυλάει πια Τι, να, τι ακριβώς να φυλάξει πια εδώ ο Εύζονας Ποιον εχθρό Που ο εχθρός είναι μέσα Εξάλλου αυτά τα γάλματα είναι και μιλιταριστικά τώρα, να πούμε υπάρχουν μεγάλες μερίδες της κοινωνίας λέγε με Τσίριζαρ που δεν, δεν, δεν ασχολούν με τέτοια πράγματα τώρα, σε παρακαλώ Ή ασχολούνται κατά το δοκούν όταν είναι να πάρουμε κανένα ψήφο Αυτά τα ολίγα τέλος πάντων, ας μην ασχοληθούμε με το θέμα άλλο Το θέμα εκτός του ότι βρωμάει, λοιπόν, όζι κυριολεκτικά είναι και να χρησιμοποιήσουμε τα τετριμμένα η έκπτωση της ηθική. Δεν έχουμε άλλε κουβέντε. Δεν υπάρχουν άλλε. Φαντάσου, τώρα στην ελληνική γλώσσα δεν μπορούμε να βρούμε λέξεις να χαρακτηρίσουμε ομάδε, ομαδούλε, άτομα τα οποία κυκλοφορούν ανάμεσά μα. Είναι ακριβώ οι ίδιοι που κυκλοφορούσαν επί ω και κουκουλοφόροι, συνεχίσανε ω παρακράτο με τα πολεμικά και συνεχίζουν μέχρι σήμερα ε, φορώντα τι φανέλε. Των τους του με κόμα. Έτσι λοιπόν του είπανε του Αλέξη: Μην φέρει τη Μαριλίζα τη Μιλένα να πούμε και τον Τζούκανη γιατί θα γελάσει και τον παρδαλό κατσίκι. Και λέμε εμεί τώρα να πούμε. Λέμε μιστόρα. τώρα. Με μόνο γελάει το παρδαλό κατσίκι βρέα αριστερή. Ε αριστερή. Ορίστε. Το απαχθές, το απαχθές Τι να είναι, τι να είναι, τι να είναι Ναι, σωστά, σωστά, σωστά, γεια ε, αγαπητέ μου τηλεκροατά, χτες είπα και τόνισα για την υπόθεση του Εύζωνα... ...ότι στη θέση του Εύζωνα μπορούμε να βάλουμε ένα καρότο. Ένα μεγάλο καρότο. Συνάδει και με το χρώμα της Επανάστασης. Το παχθές. Όσο για το 3104 του Λαφαζάνη, το οποίο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ... Ε, ...και την ομολογία του Σκουρλέτη ότι το υπόλοιπο είναι πασοκοϊστορία... Εδώ είναι πασοκοϊστορία η Νέα Δημοκρατία τώρα Δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μην με τρελαίνεις τώρα Απλά δεν θέλουνε αγαπητέ μου να τα ακούν αυτά τα πράγματα Διότι βαθιά μέσα στον εγκέφαλό τους Πιστεύουν ότι οι ίδιοι και το κόμμα τους Θα σώσουν τον κόλο τους Τίποτα άλλο Κατάλαβε, όμω εκείνο που δεν καταλαβαίνουν Είναι ότι δεν μπορούν να σωθούν όλοι Δεν μπορούν να σωθούν όλοι Θα σωθούν βέβαια τα. Ε, τα γερμανοτσολιάδο ρουφιανάκια, αυτά πάντα σώνονται και οι υπόλοιποι θα πάνε στι καλένδε. Στα λέγαμε χθε για του μισθού των δημοσίων υπαλλήνων που ξεκινούν από το Σεπτέμβριο. Ξεκινά από το Σεπτέμβριο. Ε, Πώ να το πούμε τώρα, η κινητικότητα, δεν θα λέγαμε το σφάξιμο, δεν θα λέγαμε το τελάτε ελάτε κι εσεί στον πάγκο. Δεν θα το λέγαμε. Λοιπόν, και ενώ ο φίλο μα από πάνω συνεχίζει να τρυπάει τα πατώματα και γέρεται εδώ τον Ναγκασάκη του Κάγυλο. Θα γελάσει λοιπόν και το παρδαλό κατσίκι Ελάτε να, να γελάσουμε όμως και εμείς Όταν ακούς το Στρατούλη Στρατούλης, το τέλεχος Χρόνια αγωνιστής Του συνδικαλισμού και της δημοκρατίας Και δεί αριστερό, Ξέρεις τι μας είπε ο Στρατούλης Ο Στρατούλης μας είπε ότι θα ακυρώσει τη, Την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ Πως είπες Δε γέλασες Έλα μωρέ γέλα και λίγο μωρέ Δεν έγινε τίποτε να πω. Αριστεροί με στη Όλη να πούμε Γελάσε <Κι> παρακαλώ πολύ Ο Στρατούλης θα ακυρώσει την ιδιωτικοποίηση της Δή. Πάπα Ξέχασα και τη καργαλιέρα σήμερα να τη φέρω μαζί <Κι> Την ξέχασα τη καργαλιέρα που λες Όμως μην ανησυχείς σου έχω πει επανελειμμένο, φαντάζομαι ότι θα το έχει εμπεδώσει, ότι ένα από τους του πολέμαρχου του πλανήτη δηλώνει Έλλην και δει σε κυβερνάει αυτή τη στιγμή. Ο, για τον Βενιζέλο σα μιλάω. Αφού όπω έχουμε πει επανελειμμένο, κήρυξε τον πόλεμο κατά τη Λιβύης, κατά τη Συρία, κα, πήρε μέτρα κατά τη Ρωσία, του ξέσχισε όλου. Τώρα λοιπόν, ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στο Λοξεμβούργο, χάλεβε τι έφαγε εκεί πάλι. Λοιπόν στηρίζοντας τον Χάιλ Χίτλερ, το πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Μποροσέγκο, είπε επιλέξει τα εξής. «Δώσε βάση στην πενιά, Ελληνάρα μου, Δημοκράτη μου. Είναι αυτονόητη η καταδίκη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος για την ευρωπαϊκή πολιτική και για κάθε σύγχρονο κράτος». Δηλαδή μεγάλε, με λίγα λόγια, «Αστι το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία και το αυτονόητο», η ευρωπαϊκή πολιτική μας ενδιαφέρει και κάθε σύγχρονο κράτος τέτοιο νοείται η Ελλάς αυτή τη στιγμή όν δεν το πήρε χαμπάρι στο λέει ο μπεμπέ γενή λοιπόν να το εμπεδώσεις για την αγαπημένη του ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη διότι διότι δεν μπορεί να ξεσηκωθεί αυτή τη στιγμή λέμε ρε παιδί μου η Κογκολεζία μια χώρα λοιπόν που βρίσκεται εκεί δεξιά της Ανατολική Ευρώπης λέμε για την Κογκολεζία η οποία ξέρω εγώ είναι 10-15 εκατομμύρια άνθρωπες Και να πούνε Δεν θέλουμε εμείς να ανήκουμε Ούτε στη Ρωσία, Ούτε στην Κολομβία για σου ρε Κολομβία να πούμε με τα ωραία σου Ούτε στην Ουκρανία Ούτε στη Μοζανβίκη Ούτε στην Ινδία Θέλουμε να ζήσουμε ανεξάρτητοι, Αμα δε Που πας ρε καραμήτρο Που θες να ζήσεις ελεύθερος και ανεξάρτητος Εδώ έχουμε ενωμένη Ευρώπη Εδώ έχουμε πολέμαρχους μπεμπε εδώ θα σε κάνουμε, θα σε κάνουμε σύγχρονο κράτος Σύγχρονο κράτος Μου κάποτε που λες ένας φίλος Ο οποίος ζούσε στην Αιθιοπία Ότι την εποχή που ο Μιγκής του αποφάσισε να το κάνει κομμουνιστικό πέρα για πέρα στην Αιθιοπία τώρα σου λέω, κίνησαν να πούμε οι διαφωτιστέ και πήγαν και έβρισκαν εκεί κάτι ταλέπωρους οι οποίοι κάθονταν κάτω από την μπανανιά και να πέσει μπανάνα να τη φάνε. Φαντάσου τι ωραία περνάγαν, η μπανάνα δεν, δεν κουραζόταν να ανέβουν να την κόψουν, έπεφτε μόνοι Και του είπαν εδώ θα σας δουλέψουμε, θα δουλέψετε, θα κάνετε, θα ράνετε. Μα γιατί του είπαν να δουλέψουμε, αφού μια χαρά εδώ έχουμε μπανάνε, πέφτουν από τα κλαριά, τι τρώμε. Παίζουμε με τα ζώα εδώ, μια χαρά περνάμε. Όχι, θα σας κάνουμε κομμουνιστές, το από Μεγγίστου. Κατάλαβες, Μεγάλε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή. Άσχετα τώρα με την ιστορία, εκεί έτυχε να είναι ο Μεγγίστου. Αλλού ήταν ο... ο φίλος κάποιον ο Χίτλερ. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πού πας να πάρει ανάσα. Εδώ τώρα έχουμε τον Μπεζενί. Τι λες ρε μωρί. Εκεί πως τη λένε να πούμε που θα, θα αποσχιστεί από την Ουκρανία και θα κάνεις τρομοκρατία εσύ Οργανωμένο έγκλημα ενάντια στο φασίστα Στο ναζιστή Ποροσέγκο ποροσένκο Ποροσέγκο Καλά τον είπα ναι Έλα σε παρακαλώ πολύ να πούμε Μην κλάσω προς τα πέρα και σας διαλύσω όλους παπα! Πα, πα, πα. Δεν ξέρω αν τάμαθες, μεγάλε Επιτέλους στην Ελλάδα αποδόθηκε δικαιοσύνη Επιτέλους Επιτέλους <Κι> Λοιπόν δεν ξέρω Οι περικοπές των συντάξεων δικαστικών και άλλων ε, τέτοιων Είναι αντισυνταγματικές Το είπαν οι ίδιοι οι δικαστές Ενώ είναι συνταγματικές οι απολύσεις Άντε ας μην μιλήσουμε για τις καθαρίστριες Εκατομμυρίων ανθρώπων ε, το κόψιμο συντάξεων ε, άλλων ανθρώπων που δεν είναι λοιπόν ε, ε, οι δικές του είναι αντισταγματικές <Τι> δεν ξέρω, κατάλαβες τώρα ε, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή και μάλιστα αυτά τα 150 εκατομμύρια υποχρεούσε κράτος γιατί το ο δικαστής το ελεκτικό συνέδριο να τα δώσει στα σαν στους δικαστές <Τι> αν <πώς. Τι> επιτέλους ρε παιδί μου επιτέλους Είδε και μια απόφαση να πούμε που είπες Να αυτά είναι τα ωραία Τι θα ενδιαφερθούμε τώρα Να βρούμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη Για το πως πέθανε ο 67 χρόνο Στην ουρά του Ίκα Και δεν ενδιαφέρθηκε κανένας Ή να ενδιαφερθούμε τώρα για το σκληρό πυρήνα θα θυμόσαστε το σκληρό πυρήνα, ε, που είχαν βγει πριν 4-5 μήνες οι και είπαν εμείς και οι στρατιωτικοί είμαστε ο σκληρός πυρήνας του κράτους. Εσύ τι είσαι ρε, η φλούδα είσαι και η φλούδα είναι άχρηστη. Δεν βρίσκουμε όπως και εδώ στην Άρτα, τόπο να τη θάψουμε. Ρίπαν είσαι ρε φλούδα, ε φλούδα. Ενώ μεις, ωραία γρήψου μας τώρα από πάνω, Με... θα την κρεμίς την πολυκατοικία. Με... Λοιπόν... Ε, ενώ εμεί είμαστε ο σκληρό πιναν. Ε, πι ναι, πυρήνα. Είμαστε το κουκούτσι. Δεν έχει σημασία αν το μυαλό μα είναι κουκούτσι. Για το κοινωνικό, για την κοινωνική δικαιοσύνη και το κοινωνικό συμφέρον, για την πατρίδα των πάντων σημασία έχει ότι είμαστε ο σκληρό πυρήνα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν ε, ελληνί μου, διότι στην, ε, σε αυτή τη χώρα, χώρα λέμε τώρα. Στο γεωγραφικό προσδιαρισμό όπως μας είπε ο Τσίριζας Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει Και στο τέλος αρχίζει να μου <Τοχατζόπουλου> Δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται <Τοχατζόπουλ> Να για παράδειγμα πάρε ας πούμε Τον δικηγόρο που ξέπλυνε μαύρο χρήμα από τα εξοπλιστικά του Τσοχατζόπουλου Και της παρέας του <Τοχατζόπουλ> Ελεύθερος Η Ελεύθερο. γάμινη είναι σκάνδαλο Σιγά ξέπλυνε η μαύρο χρήμα Τι έκανε ο άνθρωπος, Έκανε την απολογία του Είπε στου ανα... ανακριτέ Πα θα τον κρεμίσει το κτίριο Μάστορας. Μάστορα εντάξει μη χαίρεσε με ρογκάμα Θα τον το, το Λοιπόν Και αφέθη ελέύθερο ο... ο δικαιώρος Απαπαπα το κορίτσι το το κορίτσι που μπαίνει στη θέση του Θεοχάρη της Σαβαϊδου. Ααπαπαπαπαπαπαπαπα Αλλά έτσι είσαι ρε Έλληνοι, πρέπει να χάσεις κάτι για να το εκτιμήσεις Σαν Άγιος μου φαίνεται ο Θεοχάρης μπροστά στην ε, Ματούλα της Σαβαίδου, πως τη λένε Ακαλά και να σου διαβάσω βιογραφικό Ένα μόνο θα σου πω είναι, ε, είναι σε μία από τις δικαιωρικές εταιρείες οι οποίες, οι οποίες έδιναν όλα αυτά στην Τρόικα για να μπορεί, για να μπορεί η Τρόικα να κάνει αυτά που, και να ζητάει αυτά που ζήτησε και ζητάει συνέχεια στην Ελλάδα. Αμ <Ρι> τι θα παίρναμε δηλαδή, <Ρι> το Μητσοκαρούμπελο να τον βάλουμε στο γραμματέα εισόδων να σπράξε εσύ χαμένε Πρέπει να έχεις κρύο αίμα για να πας εκεί μεγάλη hey! Λοιπόν μεγάλε Ο υπουργός εξωτερικών της Πολωνίας Του τηβίδωσε τον ανθρώπου Και είπε επί Παίρνουμε πίπες στους Αμερικάνους Χωρίς να έχουμε αντάλλαγμα το πρόβλημα των Πολωνών είναι ότι έχουμε χαμηλή αυτοπεποίθηση και ρηχή υπερηφάνεια <Τι> Α, μεγάλε Πολωνία Έλα στην Ελλάδα Έλα στην Ελλάδα να δεις ότι δεν έχουμε καθόλου ρηχή υπερηφάνεια Αλλά και η αυτοπεποίθησή μας Βάρεσε σύννεφο σου λέω Και μάλιστα εμείς δεν παίρνουμε πίπε στους Αμερικάνους Ούτε καν στους Γερμανούς Θα έλεγα Μη στεναχωριέσαι μωρέ και σύννεφο Μη στεναχωριέσαι μωρέ Πολωνέ μου στην Ενωμένη Ευρώπη Όλα στην Ενωμένη Ευρώπη Πολωνέ όλα στην Ενωμένη Ευρώπη Ο Μάστορας παιδιά Τα έχει παίξει από πάνω Αν δηλαδή μιλάμε Άμα δεν κρυμίσει το κτίριο Θα, θα είμαστε τυχεροί σήμερα Αν βρίσκεις με ροκάματο σήμερα Μιλάμε δηλαδή το κομπρεσέρ Τι σπάει τώρα να πάει σύννεφο Αλλά νομίζω από τη χαρά του Το βαράει το κομπρεσέρ Και όχι για να κάνει δουλειά Παπα, ετοιμάζονται τα παιδιά Μουσική Ετοιμάζονται Μουσική Λοιπόν, μεγάλε Να σας ενημερώξουμε Ότι στις 2 Ιουλίου μεθαύριο Θα κατατεθεί τελικά το νομοσχέδιο Για το πούλημα ΔΕΗ, όχι το ξεπούλημα, το πούλημα Στη σύσκεψη Έγινε σύσκεψη υπουργάρων Με θέμα Την πώληση Μάθαμε, ακούστε ο, Μάθαμε το εξή καταπληκτικό Μη δίνετε σημασία αλλά ακούστε το Ότι οι μικρές κοινωνίες Θα δινοπαθήσουν Διότι, ακούστε τι αποφασίστηκε Αποφασίστηκε Λοιπόν στη σύσκεψη των υπουργάρων Των πατριατών έλεγα, παιδί μου να καλυφθούν με ειδικές ρήτρε οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα τροφοδότησης ηλεκτρικού ρεύματος μετά την ιδιωτικοποίηση. <Και> <Και> δηλαδή στο λένε καθαρά τι θα γίνει μετά την ιδιωτικοποίηση. Προσέξτε, οι γεωργικές καλλιέργειες θα συνεχίσουν να ποτίζονται από τα ιδιωτικά φράγματα. <laughs> Ακούτε τι είπαν τα ίδια οι αυτή. αυτοί Όποιος επενδυτής έχει σκοπό να καταστρέψει και άλλο οικοσύστημα Όπως αυτό της Φλόρινας Τότε θα έχει πριμ για την αγορά της ΔΕΗ Ακόμα και αν δώσει λιγότερα για την απόκτησή της Και ακούστε και το καλύτερο Τα χρήματα από την πώληση της ΔΕΗ δεν θα πάνε στο κράτος Αλλά στο επενδυτικό έργο της ΔΕΗ Πώς είπε, παρακαλώ. Γέλνα ρε πανικάρι. Καλά πάλι καλά, right. hey, hey, hey. Να τον πάρουμε μωρέ, να σε hey. hey. Ναι, να του βάλουμε εδώ που ρίξαν τον Τζουλιά hey. hey. Ναι παιδί μου τον να δω στην άρτα, το στην hey. το του Το είπαμε αυτό, το είπαμε, το είπαμε, ναι, το είπαμε όχι σήμερα, στις προσθέσεις, να σε καλά, να σε καλά ρε να πούμε, ναι, ναι, η, το είπαμε για τη σύζυγο Χαρδούβαλη, η οποία του Χαρδαλούπα μόνο, του Υπουργού Οικονομικών, που εδώ και τρεις μήνες ε, παρετήθηκε από τη θέση της για να μην υπάρχει ασυμβίβαστο, γιατί ήξερε ο Χαρδούλουπας ότι θα γίνει Υπουργό. τα είπαμε αυτά, όσο για τα άλλα, παρακαλώ. Είναι περασμένα, μωρέ, τώρα. Τι θα περάει. <Τι> Μια ναι, και που τάπαμε όταν γινόταν δεν γίνει τίποτα. <Τι> <Τι> Έλα, γεια. <yeah>. Ναι, <Τι> Δε, όχι, δεν ησυχάζει, <Τι> ρε, η συνείδηση. Ο οποιανού η συνείδηση ησυχάζει, είναι να μπει στον τάφο. Τέλος. <Τι> Έλα, θα πάρω. Yeah. <Τι> δεν μπορεί να σου πω κάτι, φίλε μου. Δεν τα λέμε για να ησυχάσει η συνείδησή μα. Άμα ησυχάσει η συνείδησή μα είμαστε είμαστε πουθαμένοι για τα φράγματα κι αυτά Τα λέγαμε τώρα ένα χρόνο και βάλε εδώ ου, ου, ου, ου, ουρλιόμεθα και ξαφνικά να πούμε είδες ένα πανό αχ μας ε, κλέβουν το πρόσωπε που ξεπουλάνε το νερό ξεσηκωθείτε τους άλλους καλούσαν να ξεσηκωθούν οι ίδιοι θα γίνουν υπάλληλοι του έτσι νομίζουν του καινούριου αφεντικού τα λεφτά λοιπόν από την πώληση της ΔΕΗ μεγάλε άκουδο αλλά, δε, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Δε θα πάνε σε αυτό το κράτος που απέμεινε να τα φάνε έστω οι μέτεροι like... Θα πάνε στο επενδυτικό έργο της ΔΕΗ Πάπα, πα... ποιάς ΔΕΗ, αυτής της οποίας θα πουλήσουν Σε παρακαλώ παραγωγή Για μπείμπλ Ναι ρε, παιδί μου σου λέω Αν well, your... αψουφίσουμε του παιδί να του κάνουμε δημοτικά σύμβουλο. Λοιπόν, αυτά θα ψηφίζουν οι δημοτική σύμβουλο αύριο μεθαύριο μεγάλε που ήταν καλό του ψεύχης σχεδάχνει Α! Είπαμε σε ποια ΔΕΗ θα πάνε μωρέ, ποια ΔΕΗ να πάνε μωρέ. Όσο για τα άλλο που είπες αγρότη, αγρότη μου αν ακούς τώρα καταλαβαίνεις ότι ο, ο επιχειρηματίας που θα έχει το φράγμα όπως μας είπαν και οι υπουργοί θα λέει ρε το φτωχό τον αγρότη, αμόλα του μωρέ το νερό να ποτίσει τα μπαμπάκια, τα καλαμπόκια, τα στάρια θα μου πεις ότι εσύ δεν έχεις πετρέλαιο να καλλιεργήσεις Στά, στάρια, μπαμπάκια, καλαμπόκια, καρότα... Ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εσύ να πιστεύει ε, ακράδαντα ότι το νερό θα σου αμολάνε. Θα λέει αμολήστε το νερό και το νερό θα σου έρχεται. Περίμενε μεγάλε. Περίμενε μεγάλε. Το κόλπο λοιπόν το, του ξεσκίσματος του μεροκάματου με την είσοδο της παγκόσμια Τράπεζας είναι το επίδομα φτώχειας. Το κόλπο λοιπόν όλο τούτο για το, για το εναπομείναν ξέσκισμα ε, για το α, μάλλον αγροτικό δυναμικό της χώρας είναι τούτο εδώ το οποίο γίνεται με τις ιδιωτικοποιήσεις νερών, ε, ρευμάτων ηλεκτρικών και άλλων τέτοιων κόλπων yeah. Ρε πω μάστορας πανηγύρη ούτε σε πάρτι να ήτανε με τον κουμπρισέ yeah. Λοιπόν, πάρε άλλη μια είδηση μην δίνεις σημασία δεν έχει Αύριο ως κατεπήγον κατατίθεται το νομοσχέδιο που αλλάζει τα πάντα στη ρημοτομία της χώρας. Η Ελλάς, η Ελλάς θα διαιρεθεί σε τμήματα και πλέον δεν θα υπάρχει περιοχή στη χώρα που να είναι αποκλειστικά για, κατοικίας, για κατοικίες. Έτσι ώστε για το εθνικό συμφέρον πάντα να μπορούν οι επενδυτές να ανοίγουν επιχειρήσεις όπου τους γουστάρει, όπου τους αρέσει και βέβαια αυτοί να μπορούν να χτίσουν παντού αυτό είναι το κατεπήγον νομοσχέδιο που αλλάζει τα πάντα στη ρημοτομία της χώρας και κατατίθεται αύριο ως κατεπήγον και εσύ λες να μην ψηφιστεί τι σε νοιάζει εσένα θα μου πείς. τι σε νοιάζει εσένα ρε. Τι σε νοιάζει, σε περιμένει Μύκονος να πούμε. Ουζιούχης Και το πλαξί Υποτίθεται ότι στην Ελλάδα Τα έχουμε όμως τα ξαναεπεί αγαπητέ μου και αγαπητή μου Υποτίθεται ότι έχεις αντιπολίτευση Ο αγαπητός μας αρχηγός της αντιπολιτεύξης κύριος Αλέξης Τσίπρας για τα επίμαχα νομοσχέδια Αντί να καλέσει γενικό, γενικό ξεσηκωμό Να μην μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα Τα βρίσκει αφορμή λοιπόν αυτά τα νομοσχέδια Για να βρει βουλευτέ Να προσχωρήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ Καλό στο παιδί το όμορφο Το ψλό το πενημένο Που έλειψε από το ράδιο Και μάψε παραπονημένο Παπα τι είπα Λοιπόν Θα το κάνω τραγούδι αυτό ο αρχηγός λοιπόν συνεχίζουμε του ΣΥΡΙΖΑ κύριος Αλέξιος Τσίπρας Αντί λοιπόν να ξεσηκώσει τον κόσμο Βρίσκεται αφορμή από αυτά τα νομοσχέδια Για να φέρει στο ΣΥΡΙΖΑ Τις παραπονημένους βουλευτές Να γίνουν μεγάλο κόμμα Για να κατάλαβες για να, για, να, για να μην περάσουν τα νομοσχέδια Βρε Αλέξη βρέα λέξη, Βρε λέξη. Κάνε κάτι πριν να φέξει γιατί τη... Με πιασε το μου τώρα Γιατί τη... Γιατί τη... Γιατί τη... για κάποιος θα στις βρέξει Βρε Αλέξη Βρε Αλέξη Βρε Αλέξη Σε παρακαλώ Και μιας και είμαστε να πούμε στην πατριωτική Σε αυτήν όλη την πατριωτική ιστορία Να πούμε της, Των σοβαρών ειδήσεων που περνάνε τα παιδιά στη Βουλή Να σας uh, πούμε Να σας ενημερώσουμε Δεν σας ενδιαφέρει βέβαια Αλλά εμεί θα το κάνουμε. Ότι υπερψηφίστηκε από ποιον άλλον, επί τη αρχής από το Πασόκ βέβαια. Α σου Μιγάλη! Λοιπόν και τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, η κρατική ενίσχυση ύψου 94, 94 εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτε για να φτιάξουν έξι αιωλικά πάρκα ανά την επικράτεια. Προσέξτε, αυτό σας λέμε ότι έχει έξι θέσει εργασία. Περίμινε, ορίστε. Μπράβο, μπράβο Μπράβο Ε, χαίρετε, εμ θα Πέντε ειδήσεις πριν είπαμε ότι ο Στρατούλης Ο Σνέδος Τσέγκε Βάρας, Είπε εμείς θα την ξαναειδιωτικοποιήσουμε στη ΔΕΗ στη... στη... στη... στη... Να την ξαναξασχίσουμε Φυσικά σε δουλεύουν Ακούστε τώρα λοιπόν Θα καταστρέψουν το σύμπαν το Με τις ε, ε, Πως λένε τα αιωλικά πάρκα Και τους δίνουν και ενίσχυση 94 εκατομμύρια Χλάπα της χλούπα της Στον πεζαχτά Ποιος το ψήφισε Ποιος το υπερψήφισε επί της αρχής Είπες <στονιχει> Του Παϊσόκ <στονιχει> <στονιχει> η νέα δημοκρατία Ρε παιδί μου Του Πασόκ Δεν χρειάζεται άμα του λες νομοσχέδιο Δεν του λες νομοσχέδιο Του λες να πούμε ενίσχυση ε, φ, Μόλις του πει φράγκα Ναι σε όλα ε, Σου λέει και μέσα να πούμε Φάτε πιείτε ουραδέρφια Λοιπόν κατάλαβες Πάντως ε, Παιδιά Για τους δημόσιους υπάλληλους μιλάω Τους φίλους μην ανησυχείτε, το νομοσχέδιο που δεν πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή είναι οι μειώσει μισθό... των μισθών σας Για να φτάσει στο επίπεδο των ιδιωτικών, όπω λέγαμε χθε. Προσέξτε, λίγο όμως να ανησυχείτε. Επειδή γι' αυτό που σας είπα τώρα ότι δεν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, είναι σίγουροι όλοι οι βολευτές Δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, πάνω, κάτω, συντηπολιτευόμενοι, αντιπολιτευόμενοι, έξω αριστερά, έξω δεξιά. Είναι όλοι. Ούλι σίγουροι Λοιπόν, κατάλαβες Εκτός αυτού όμως Οι νοσηλευτέ και οι εκπαιδευτικοί Θα πάρετε και αύξηση Ε βέβαια Κατάλαβες Δεν είναι ιδικά τι; Στα ειδικά, πως τα πάμε μισθολόγια Αυξάνονται ε, Οι μισθοί ε, Εκπαιδευτικών και νοσηλευτών Και δημιουργούμε και ειδικό μισθολόγιο Σε υγεία και παιδεία Τι άλλο θέλετε ρε Τι άλλο θέλετε ρε Αχόρταγη go Λοιπόν μεγάλε κοίτα κόλπο που βρήκαν Για να μην πληρώνουν οι πολιτικοί και οι βουλευτές shut... Την έκτακτη εισφορά Ξέρεις την κόλπο που βρήκαν ξέρεσαν από την πληρωμή της έκτακτης εισφορά όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας στο μυαλό πάνω από 80% ξέρεσαν τον εαυτό τους mm -hmm. κατάλαβες mm -hmm. αυτά είναι μια ρε μεγάλε. Mm -hmm. λοιπόν σοβαρά τώρα από την έκτακτη εισφορά εξαιρούνται οι άνεργοι που για ένα συνεχόμενο χρόνο ήταν εγγυγραμμένοι στον ΟΑΕΔ οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρία πάνω από 80% και όσοι εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο το πιάσες όσοι εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πληρώνουν έκτακτη εισφορά ούλοι άλλοι μαλακά μαλακά γιατί με πονάει Μίτσουμ θα πληρώσουν κανονικά την έκτακτη εισφορά και είναι άσχετο το ότι 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν έχουν κάνει ακόμη φορολογική δήλωση και τη Δευτέρα λίγη η προθεσμία και ουρλίεται ο κράτο. Κάντε δήλωση άλλως θα σας σκίσω τον πάτερο Θα σας κάνω τριανταφυλάκι το Θα σας κάνω τριανταφυλάκι τη γλουτιέα σας περιοχή Θα σας δώσω να φάτε καρότο Καρότο Λοιπόν Πάει πουλες μεγάλε 2,5 εκατομμύρια δεν έκαναν φορολογική δήλωση Και ουρλίεται Αλλά τώρα δεν θα μπει σαβούλα ή σαβαίδου ε, Ρε σε περιμένε, ρε. Χαμ χάμ θα σε κάνει σαβούλα, πώς τη λένε, σαβά Ναι, καλά, με αυτό το βλεβρό να κοιμάσαι. κυρία μου και κυρία μου, λαχτάρισα κι εγώ. Για να δω, ο Μάστορα τα Τι έπεσε κάτω Μάστορα. Έπεσε κάτω Μάστορα, από το πολύ το τρίπεν, μας τον Βάρα Μάστορα, μερογάμα το είναι αυτό. Πάντω ενημερωτικά σου λέμε ότι ο ΕΟPΗ ήδη φαλήρισε. 7,5-8 δι και έχει πράξει μόνο 500 εκατομμύρια. Οπότε η μόνη λύση που απομένει για την υγεία από εδώ και πέρα ποια είναι, μέσω σδίτ. Σδίτ θα κάνουμε σδίτ! Θυμάμαι εδώ έναν αλίστου μνήμη να πούμε αγωνιστή τσιριζέο τη Δημοκρατία, ο οποίο χειρίζεται άριστα την ελληνική, όπου τον έβρισε και όπου τον άφηνε, όταν είχε εμφανιστεί τότε η ιστορία. Και θα κάνουμε, θα κάνουμε σδίτ. σδίτ θα κάνουμε, χλεό. σδίτ. τζάμ. νυφιστικά. ουλιστικά όρμα. Σδίτ λοιπόν θα κάνουμε στην υγεία μεγάλη. σδίτ. Μη μου λε τέτοια, σου ενημέρωσα. Και μάλιστα έχω, έχω βάλει και το σκουσμό. Από εκείνη την ώρα δηλαδή. Ο ιδρώτης, υδρο... όχι ο υδρότας, ο κλάμα. Έχει φτάσει δηλαδή μη σου πω που Γιατί θα με παραξηγήσεις Το 75% των Ελλήνων Δεν θα πάνε διακοπές Μη μου λε, Δηλαδή δεν μπορώ να κρατήσω τον αφιλιτά μου Δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε παραγκαλώ Δεν μπορεί Δεν μπορεί ε, ε, ε, Που να πας ρε Έλληνα Στην Ελλάδα θα σου φέρουν 18 εκατομμύρια του, τουρίστες Δεν θα βρίσκεις ούτε παραλία να χέσεις Να κατουρίσεις το τι σκατό έχει να μείνει εδώ χωρίς δραχμή ε, εξάλλου μένει και το 25% των λαμογιών στην Ελλάδα τα οποία θα κάνουν τα γνωστά, τα σούσια του, τα μούσα τους, τα οργιά τους, τα κόλπα τους Αλλά εσύ τώρα πούσες το 75% και δεν θα πας διακοπές είχε να βάλεις βιτζίνα για ναρ του χουριό να ψηφίγεις του παιδί να του κάνει με δημοτικιά σύμβολου Γι' αυτό είχε. Για να πας διακοπές δεν είχε. Έτσι δεν είναι Θα μου πεις τώρα ρε παιδί μου ε, Για την πατρίδα ε, Κάτσε λοιπόν για την πατρίδα Και με τον τοίχο Γιατί Γιατί έχεις μάθει και με διακοπές Δεν μπορούσες χωρίς διακοπές Πως έμαθε ο Έλληνας ρε παιδί μου Τώρα ο Έλληνας Έλα ορίστε Μα... Καλημέρα Εγώ ώρα βγάλω άκρη Όχι Ποιά ποια λέξη Ποιά λέξη Δεν ακούω, ποιάκη ξανά Ζβέρωμα Τι είναι το Ζβέρωμα Γιατί αυτοί τι θα έγινε να μου κάνουν τα Ναι Ναι Και από ποια περιοχή παίρνες τηλέφωνα Έλαβε και τι θα πεις σβέρωμα Δηλαδή σφαλιάρα Άι σβέρωμα θέλουν οι καρατάνες Έχεις δίκιο βέβαια Μ' άρεσε, μ' άρεσε Να' σε καλά, να' σε καλά Γεια σου φίλε μου, γεια σου Α, θα μαρές αυτό Α, εις μου Διότι η Ελληνάρα μου, όπως σου έλεγα Είχε μάθει με διακοπές ο Έλλην my. Όπως έμαθε τώρα, τρώει ε, Όταν τρώει, τρώει, τρώει πρώτο πιάτο Το, το ορεκτικό Δεν μπορεί χωρίς ορεκτικό Παρακαλώ Θα μου ορίστη Ορίστη Χα, χά, χά, του πυρνά. Χαίστηκαν γι' αυτό, θέλουν σέρο δεν είπαμε. Ποιο μπορεί να έχει, ποιο μπορεί να έχει καλέσει μορέκτα αυτό. Έλα, χαίρετε, χαίρετε. Γυρε με νε, να πούμε ζει σε άλλο πλανήτη να μου ζήσει. πέρα την Ανδρομέδα. Λες τώρα λέει ο τηλεακροατής, ακούστε τι είπε ο τηλεακροατής Εδώ λέει να πούμε σε έξι περιφέρειες με τα φράγματα κι αυτά γένεται της τρελής Δεν θα έπρεπε οι περιφέρειες να συγκληθούν εκεί Να γένεται μια κινητικότητα <laughs> τέλος Τι κινητικότητα θα γίνει δε άνθρωπα Δοτιμαζόμαστε να πάμε για μπάνιο και για τσέπρο στο καινούριο του μαγαζί <laughs> Τι είχε τώρα να πούμε για κινητοπίκης <laughs> <laughs> Άι σβέρωμα, έχει δίκιο μας <laughs> Ουλ, μιλάμε πέρα για πέρα. Όπω σου έλεγα λοιπόν, ο Έλληνα τώρα έμαθε τρώει πρώτο το ορεκτικό. Μετά τρώει το κυρίω πιάτο και μετά τρώει το επιδόρτιο. Πέρασε ο καιρό, Πολύ Δημοκρατή, τι θα πάμε σήμερα, Και σου πέταγε μπροστά στη μούρη μια γαβάδα φασόλια κουκινιστά. Ο Παναγία μου με ψουμάκι να πούμε να δούμε και έκανε και τι μασαμπούχε. Ε, το έτσι έμαθε και τι διακοπέ σου Έλληνε. Άμα δεν πάει διακοπέ σου Έλληνε να. Τέλο πάντων με το string του, του τάγκα του Να δείξει του γκόλωτ Εκεί στμήκονο, ξέρω εγώ στον μπόρο και που αλλού Δεν γίνεται ραμ, ε? Είναι μαθημένος Γι' αυτό να πούμε, Εγώ σκούζω Σκούζω σου λέω που δεν θα πάει το 75% των Ελλήνων διακοπές Α, ελάτε να σκούξουμε όλοι μαζί Αυτό μας απέμεινε Εξάλλου τι κάνουμε άλλο, σκούζουμε Λοιπόν μεγάλε Τι σου λέγα Α, σου λέγα Σου λέγα για το βέρομα. πολύ μ' άρεσε το σβέρωμα Πάπα <Πα>, σβέρωμα πθέλη τη ζούλ <Ρίου> <ΣΣΣΣ> <ΣΣ> Αλλά μήπως με το, το βέρομα το ευχαριστηθούν <ΣΣ> Λέω τώρα, ρωτάω το φίλο τηλεακροατή που πήρε τηλέφωνο <ΣΣΣ> <ΣΣ> Λες, είναι και ανομαλάρες αυτοί ο αρχαιότερος οικισμός της Ευρώπη, που ήταν στον αργολικό κόλπο λοιπόν ε, μέσα στο χαμό λοιπόν ποιοι βρήκανε το, το, το να τον ερευνήσουν τον υποβρύχιο αυτόν αρχαιότερο στον ευρωπαϊκό χώρο οικισμό οι Ελβετοί τι θα κάνουν εκεί πέρα λες θα ανοίξουν κανένα τράπεζα φτιάξουν τράπεζα να πούμε στο, στο σε παρακαλώ παρακαλώ Πάντως μεγάλη να σε ενημερώσω ότι η Πατριώτησα Ιβούλτεψη, που είναι και Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, μας είπε το εξής καταπληκτικό. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν σε πολιτικές αποφάσεις. Τα άκουσες? Τα άκουσες αυτό που λέμε τώρα? Αυτά τώρα στο είπε η Πατριώτησα. Δεν ζητάμε έγκριση, λέει συνδικαλιστών, σε πολιτικές αποφάσεις. Εργαζόμενοι επειδή σε εκφράζει ο συνδικαλιστής Ο έστω αυτός που είναι αυτή τη στιγμή Το άκουσες μεγάλε Λοιπόν σκάσε και κολύμπα Σκάσε και κολύμπα Δεν έχεις δικαίωμα να παρεμβαίνεις Σε πολιτικές αποφάσεις Τι θες άλλο ρε μεγάλε Τι άλλο θες Κίνσαν τα μπάνια Κίνσανε Άις βέρωμα Απθέτη ωραία τραγουδάκι αυτό yeah, and you πάει με τους σβέρος Λοιπόν, που λε. Ελε, ελε, θέλουν και από αυτού. Οι δύο ψαχτεί τελειώνουν. τώρα είναι τις μόδας του καρότο, φίλε. Τώρα είναι τις μόδας του καρότο. Λοιπόν, οι λινάρες, άϊτε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να γυρίσουμε να κλείσουμε εδώ παρέα. Άϊτε. για σήμερα τέλος Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο θα ακολουθήσουν τα γλαίτια του καναλάρχου Κυρίες μου και κύριοι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα για τις παρατηρήσεις σας για την υπομονή σας και ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά για και χαρά σας Ατόνενα, απέντε, FM, στέρεο.